Τον βέβαια η μικρή αυτή με το μολύβι απεικόνησής του Γρήγορα καμωμένη στο κατάστρωμα του πλοίου Ένα μαγευτικό απόγευμα Το Ιόνιον πέλαγος ολογυρά μας Τον μοιάζει Όμως τον θυμούμε σαν πιο έμορφο Μέχρι παθήσεως ήταν αισθητικό. και αυτό εφώτιζε την έκφρασή του το έμορφος με φανερώνεται τώρα που η ψυχή μου τον ανακαλεί από τον καιρό. Είναι όλα αυτά τα πράγματα πολύ παλιά, το σκίτσο και το πλοίο και το απόγευμα.